Χριστός Ανέστη. Είναι η πρώτη φορά που συναντιόμαστε μετά από το, τις διακοπές που είχαμε λόγω των μεγάλων εορτών του Πάθους και της Αναστάσεως του Κυρίου μας και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, όπως πάντοτε το συνηθίζουμε, πριν συνεχίσουμε στην ροή των μαθημάτων μας, οφείλουμε να πούμε κάτι για την Ανάσταση του Κυρίου. Και αυτό το κάτι είναι ότι πιο ουσιώδες διαθέτει η χριστιανική μας πίστης, ότι πιο ουσιώδες έχουμε εμείς σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί διότι θα πρέπει να ξέρουμε αδελφοί μου ότι η Ανάσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού είναι το Α και το Ω της Αγίας μας πίστεως. Εάν βγάλεις την Ανάσταση εάν πεις δηλαδή αυτό που λένε οι Εβραίοι ότι ο Χριστός δεν ανέστη. Αλλά τον έκλεψαν οι μαθητές του. Τότε δεν αξίζει να ζεις. Τότε μάταια κοπιάζεις. Τότε μάταια πηγαίνεις στην εκκλησία. Τότε μάταια εξομολογείσαι. Μάταια κοινωνεί, Μάταια προσεύχεσαι. Μάταια υπάρχεις. Δεν αξίζει να υπάρχεις. Και αυτό βλέπετε... Μας το λέγει ο Απόστολος Παύλος πολύ χαρακτηριστικά η Χριστός ου και γίγερτε ματέα η πίστης ημών μάταιον το κήρυγμα ημών». Τσάμπα πιστεύομαι και τσάμπα κηρύττωμαι εάν ο Χριστός δεν ανεστη Όμως η Ανάσταση του Χριστού μαρτυρείται. Μαρτυρείται από όλα. Μαρτυρείται από τα πάντα. Δεν μαρτυρείται μόνο από του φύλακε του τάφου. Δεν μαρτυρείται μόνο από του αγγέλου. Δεν μαρτυρείται μόνο από τι μυροφόρε. Δεν μαρτυρείται μόνο από το άγιο φω το οποίο βγαίνει κάθε χρόνο από τον Πανάγιο Τάφο όλο μυστηριωδώ και μία ημέρα συγκεκριμένη. Ακριβώς για να μας δείχνει ο Κύριος ότι εδώ είμαι όντω ανέστην εκ νεκρών Μαρτυρείται όμως η Ανάστασης από τα πάντα όπως είπα προηγουμένως Και πρώτα πρώτα μαρτυρείται από την ίδια σου τη ζωή Μαρτυρεί η ίδια σου η ύπαρξης, μαρτυρεί την Ανάσταση του Κυρίου γιατί διότι βλέπεις ότι ο άνθρωπος όσο άπιστος κι αν είναι όσο κι αν θέλει να παίζει ότι είναι άθεος όσο κι αν θέλει να παίζει ότι είναι μακράν του Θεού όταν έρχεται η στιγμή του θανάτου κάτι τον βεβαιώνει μέσα του ότι κάτι συμβαίνει μετά τον θάνατο κάτι τον πληροφορεί ότι δεν είναι τα πράγματα μετά τον τάφο μόνο σκιά μόνο σκότος μόνο στάχτη και σαπίλα τον πληροφορεί μέσα του ίδια του η ύπαρξης ότι κάτι υπάρχει και γι' αυτό βλέπετε ότι άθεοι δεδηλωμένοι στα τελευταία της ζωής τους εκάλεσαν ιερείς Εκάλεσαν πνευματικούς, ζήτησαν να εξομολογηθούν, ζήτησαν να κοινωνήσουν, ζήτησαν να προετοιμαστούν έστω στοιχειοδός, προκειμένου να επιτύχουν μια καλύτερη μεταθάνατον ζωή. Βλέπετε ότι ο άθεος θέλει να τον βαφτίσει το παιδί του. Μυστήριο πράγμα. Γιατί να τον βαφτίσει αφού είναι άθεος, αφού δηλώνει άθεος, αφού συνειδητά δεν αποδέχεται τον Θεό όπως λέει, γιατί στο παιδί του θέλει να τον βαφτίσει, γιατί, γιατί δημιουργεί πρόβλημα, τρέχει τους επισκόπους, τρέχει στην εκκλησία, τρέχει στα επισκοπία, ζητάει μέσω δικηγόρων να γίνει η βάπτιση του παιδιού, διότι κάτι τον πληροφορεί, ότι ο δρόμος που ακολουθεί είναι λανθασμένος, Κάτι τον πληροφορεί ότι ο βαπτισμένος είναι ανώτερος των αθέων. Κάτι τον πληροφορεί ότι ο βαπτισμένος έχει προνόμιο απέναντι του Θεού. Κάτι τον πληροφορεί ότι αυτή η βάπτιση που ο Κύριος την ονόμασε Ανάσταση, αυτή η βάπτιση είναι ένα επιπλέον εφόδιο για την ψυχή που φεύγει από αυτόν τον κόσμο, και προρέβετε για να παρουσιαστεί του Θεού να γιατί η ύπαρξής μας η ίδια μας η ζωή μας βεβαιώνει διότι βλέπεις και εσύ ο ίδιος ότι δεν πας να κοινωνήσεις αψωμολόγητος βλέπεις ότι κάτι σε συγκρατεί οι αμαρτίες σου μπαίνουν εμπόδιο αν για σένα δεν υπάρχει τίποτα τότε γιατί ζητάς την Εκκλησία γιατί ζητάς έστω μια φορά τον χρόνο να πανακοινωνήσεις τι είναι εκείνο που σε τραβάει τι είναι εκείνο που σε θέλει τι είναι εκείνο που σε σπρώχνει να πλησιάσεις το ποτήριο της ζωής ακριβώς είναι η βεβαίωση που έχεις μέσα σου ότι υπάρχει ασφαλώς υπάρχει ζούμε στην Ανάσταση είμαστε τα παιδιά της Αναστάσεως δεν είμαστε τα παιδιά του θανάτου είμαστε τα παιδιά της ζωής, της αιωνίου ζωής και όσο κι αν θέλουμε να δείχνουμε απομακρυσμένοι από τον Θεό εν η ίδια μας η βιωτή τα ίδια μας τα έργα, η ίδια μας η ζωή μας βεβαιώνει ότι μόνο κοντά στον Θεό τον υπαρκτό Θεό υπάρχει η βεβαιότητα της σωτηρίας βλέπεις πόσα αλλιώ. Μιλάει η ανάσταση μέσα σου. Στον κίνδυνο θα επικαλεστεί στην Παναγία. Ποια Παναγία, εκείνη που πέθανε και έλειωσε και εξαφανίστηκε, ή εκείνη που ζει αιώνια. Ποια Παναγία, εκείνη που πέθανε και χάθηκε, ή εκείνη που ζει, αναστήθηκε και ζει κοντά στον ιό και θεόρη Θα επικαλεστεί στον Άγιο Ανδρέα και με το δίκιο σου. Ποιον Άγιο Ανδρέα. Εκείνον που πέθανε και εξαφανίστηκε ή εκείνον που ζει αιώνια. Ποιον Άγιο Γεώργιο, ποιον Άγιο Δημήτριο, ποια Αγία Εκατερίνη, ποια Αγία Βαρβάρα, ποια Αγία Παρασκευή. Όλοι αυτοί είναι οι ζωντανοί. Είναι εκείνοι που μας βεβαιώνει η ίδια μας η πίστης, μας βεβαιώνει το ίδιο μας το βίωμα, μας βεβαιώνει η ίδια μας η συνείδηση ότι η Εκκλησία του Χριστού δεν είναι Εκκλησία πεθαμένων, αλλά είναι Εκκλησία ζωντανών. Η Εκκλησία του Χριστού δεν έχει πεθαμένους Και αυτού που μνημονεύουμε εμεί του μνημονεύουμε στην Εκκλησία ως και και όχι ως πεθαμένους Και και κοιμημένοι σημαίνει αυτοί που κοιμούνται και τα ξυπνήσουν. Δηλαδή αυτοί που ζουν και δεν έχουν πεθάνει και ούτε πρόκειται να πεθάνουν βλέπει την Ανάσταση του Κυρίου μα την βεβαίωση ο Κύριος πριν από τη δικιά του την Ανάσταση όταν μίλησε στο Λάζαρο να βγει έξω είπε, είπε Λάζαρε φερμαίνει να ακούσει τη φωνή του απευθύνεται σε υπαρκτό πρόσωπο απευθύνεται σε ζωντανό άνθρωπο δεν απευθύνεται σε πεθαμένο διότι ο πεθαμένος δεν υπάρχει σύμφωνα με τις θεωρίες των αθέων. Ο Κύριος όμως ομιλεί και απευθύνεται προς συγκεκριμένο πρόσωπο ζωντανό που περιμένει να τον ακούσει και όντω τον ακούει. Και την ώρα που τον καλεί ο Κύριος ο Λάζαρος βγαίνει υπακούοντας στο κέλευσμα του διδασκάλου. Το ίδιο συνέβη και με την κόρη του Ιαΐρου. Τα λιθά κούμι Δηλαδή, είπε σε γύρου, Κορίτσι, εγώ σου μιλάω να σηκωθεί σε πάνω. Το ίδιο είπε και στον ιό τη χείρα τη Ναΐν. Ναι, και εσύ λέγω, Εγέρθητη, εγώ σου μιλώ. Εγώ που είμαι η ζωή. ακριβώς διότι δεν υπάρχει θάνατος ακριβώς διότι ο θάνατος είναι ένα πέρασμα. Πέρασμα από τούτη τη ζωή στην άλλη τη ζωή. Την όντως αληθή, διότι ετούτη η ζωή πολλές φορές μας διαψεύδει. Η άλλη όμως ζωή δεν πρόκειται να μας διαψεύσει ποτέ. Τώρα το μεσημέρι εδιάβαζα στην Αγία Γραφή, εδιάβαζα ένα κοριο που είναι χαρακτηριστικό του Κυρίου. «Μη φοβηθείτε λέγει από τον αποκτενόντον το σώμα, την δε ψυχήν μη να αποκτείνε». Φοβήθητε δε μάλλον εκείνον που θα σκοτώσει την ψυχή σας. Εκείνο να φοβάστε. Μη φοβηθείτε από εκείνου που θα σκοτώσουν το σώμα σας. Βλέπεις τι λέει. Διότι ακριβώς το σώμα ούτως ή άλλως θα φθαρεί και θα καταστραφεί και θα πεθάνει και θα λιώσει. Εκείνο όμως που θα ζήσει η αιώνια είναι η ψυχή. Και εκείνη την ψυχή αν δεν θες εσύ δεν πεθάνει ποτέ μάλλον δεν θα πεθάνει ποτέ ποτέ δεν θα πεθάνει αλλά θα ευχώ να πεθάνει εάν αυτή η ψυχή βρίσκεται στην κόλαση και ζούσε αιώνια στην αγκαλιά του σατανά γι' αυτόν ακριβώ το λόγο αδελφοί μου πιστέψατε ότι ο Κύριος με την Αναστασή Του έδωσε διέξοδο στον άνθρωπο με την Αναστασή Του Ενίκησε τον θάνατον Και τη ενδυσμνήμαση ζωή χαρισάμενος. Δεν υπάρχουν πεθαμένοι. Υπάρχει η ζώσα Εκκλησία. Υπάρχει η στρατευωμένη και η θριαμβεύουσα. Υπάρχουν αυτοί που έφυγαν απλά, δεν πέθαναν. Έφυγαν και αποτελούν τη θριαμβεύουσα Εκκλησία. Και υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι αγωνίζονται στο στίβο αυτή τη ζωή, η λεγόμενη στρατευωμένη Εκκλησία. Ζωντανού μνημονεύει η Εκκλησία, δεν μνημονεύει πεθαμένου. Και τα ονόματα, σας επαναλαμβάνω όλου Αυτούς που φέρετε και όσοι έρχεστε και κάτω στο Σαραταλίτρουργο που κάνουμε. Ζωντανού μνημονεύουμε, δεν μνημονεύουμε πεθαμένου. Και οι κεκυμημένοι, όλοι ζωντανοί είναι. Όλοι δέχονται τις προσευχέ σου, όλοι δέχονται τι δεήσει σου, όλοι ευχαριστούνται με το Σαραταλίτρουργο που κάνουμε γιατί και η λειτουργία εκδήλωση της Αναστάσεως είναι. Επομένως, μη ζείτε σαν υποψήφιοι πεθαμένοι. Να ζείτε ως αιωνίους ζώντες, να ζείτε ως αιώνια όντα, να ζείτε με την ιδέα ότι ο θάνατος πέθανε. Πού σου θάνατε το κέντρο, πού σου άδει τον που λέγει ο Ιερός μας την ημέρα εκείνη της Μεγάλης Αναστάσεως. Πού είναι θάνατε η δυναμή σου δηλαδή, πού είναι η νίκη σου. Ανέστη Χριστός και σύ καταβεβλήσε. Αναστήθηκε ο Χριστός και σε έλειωσε, σε εξυφάνισε. Δεν υπάρχει πια. Και όντως για τον χριστιανό δεν υπάρχει θάνατος. Γι' αυτόν ακριβώ το λόγο και βλέπετε οι πιστοί άνθρωποι στα μνήματα επάνω δεν γράφουν πληματάκια σαν αυτά που βλέπω πολλές φορές σε τάφους και καλοπισμένους σε χάσαμε, σε κλέμε δεν υπάρχεις, έσβησες, πήγε στο σκοτάδι η μορφούλα σου έχαθη κάτι τέτοια πράγματα δεν είναι τέτοιος, ο θάνατος δεν είναι έτσι ο θάνατος είναι προσδοκώ ανάσταση νεκρών αυτός είναι ο θάνατος Περιμένω την ανάσταση των νεκρών. Με αυτό το πιστεύω ζούμε, με αυτή την ιδέα ζούμε ότι δεν πεθάναμε, ότι δεν πεθαίνουμε, ότι δεν θα πεθάνουμε, αλλά πάντοτε θα ζούμε αιώνια και σε αυτή τη ζωή, αλλά και στην άλλη ζωή. Αυτά είχα να πω όσον αφορά την ανάσταση του κυρίου και για μια ακόμα φορά. Εκφωνώ και εγώ το Χριστός Ανέστη για να έχουμε ακριβώς όλοι αυτή την ιδέα και αυτή την βεβαιότητα ότι ο Χριστός Ανέστη και η απαντησή σας αληθώς Ανέστη θα είναι ακριβώς η επιβεβαίωση το ότι όλοι ζούμε μέσα στο φάσμα της Αναστάσεως του Κυρίου. Και αυτό όσοι δαίμονες κι αν βγουν, όσοι άθεοι κι αν παρουσιαστούν, αυτό δεν θα μπορέσουν να το βγάλουν από μέσα μας ποτέ. Θα σας πω μια μικρή ιστορία και θα τελειώσω. Όταν στη Ρωσία υπήρχε ο άθεος κομμουνισμός, όταν πρωτοεπικράτησε και αφού πλέον είχαν δείξει τη δυναμή τους οι κομμουνιστές, οι άθεοι και είχαν επιβληθεί στο λαό, θέλησαν να δείξουν τίθεν τα δημοκρατικά του αισθήματα και μάζεψαν το λαό στην περίφημη κόκκινη πλατεία της Μόσχας και εκεί ακριβώς προσπαθούσαν με κηρύγματα αθειστικά να τους πείσουν ότι δεν υπάρχει πλέον Θεός. Δεν υπάρχει δεν υπάρχει θάνατον ζωή. Όλα εδώ βρίσκονται στη ζωή αυτή. Στο τέλος, λοιπόν, μετά τα κηρύγματα που έκαναν, ερώτησαν, θέλοντες να δείξουν ότι είναι δημοκράτες, ερώτησαν μήπως θέλει κανείς από εσά να πει κάτι. Εκείνη την ώρα, λοιπόν, όλοι εφοβούντο. Είχαν μέσα τους φυσικά την πίστη, αλλά δεν μπορούσαν να την εκδηλώσουν. Εφοβούντο. Πήγε όμω ένας ταραλέος παππούλη, μπροστά, και λέγει εγώ θέλω να πω κάτι λέει τι θες να μας πεις του μίλησαν περιφρονητικά λέει δεν θα πω πολλά να είσαι γρήγορος, να είσαι σύντομος συντομότατος συντομότατος και βγήκε μπροστά στα εκατομμύρια εκείνα του λαού και είπε στο μικρόφωνο που είχαν αδελφοί, Χριστός Ανέστη Αλυθός Ανέστη όλος ο Ρώσικος λαός και εκεί πλέον διεπίστωσαν οι ηγέντες του κομμουνισμού ότι ο Χριστός δεν πέθανε. Κι ούτε πρόκειται να πεθάνει εφόσον ζει μέσα στις ψυχές των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν και εμείς, θαραλέα, χωρίς εντροπή να ομολογούμε την Ανάσταση του Χριστού και να επιβεβαιώνουμε με το αληθώς ανέστη την Ανάσταση του Χριστού και τότε δεν θα φύγει ποτέ από μέσα μας ούτε η ιδέα του Χριστού Ούτε, ούτε η ύπαρξη του Χριστού, αλλά ούτε και η ιδέα της Αναστάσεως όλων ημών. Όσο προσπαθείς να θάψεις την Ανάσταση και ντρέπεσαι να την ομολογήσεις, τότε είσαι παιδί του θανάτου, είσαι παιδί της κόλαση. Και τότε εκείνο που θα περιμένεις μετά τον θάνατό σου, θα είναι η Αναστασή σου φυσικά, αλλά στα άδυτα τη κολάσεω, εκεί, που τρέ, πρέπει να τρέμει ακόμα και ο λογισμός μας στην ιδέα αυτής της κόλασης αυτά λοιπόν σχετικά με την Ανάσταση του Κυρίου <κυρίζει> και σήμερα θα προχωρήσουμε και θα συνεχίσουμε στο 16ο κεφάλαιο των παροιμιών του Σολομόντος με τους επόμενους τρεις στίχους Είχαμε τελειώσει όπως θυμάστε και τον δέκατο το στίχο και σήμερα θα προχωρήσουμε τρεις στίχους παρακάτω. Συνετός εν πράγμασι ευρετής αγαθών. Τι σημαίνουν αυτά τα λόγια. Ποιος είναι ο συνετός. Ποιος είναι ο συνετός στις υποθέσεις αυτή της ζωής εκείνος που διαχειρίζεται τις υποθέσεις αυτές με πνεύμα Χριστού και ασύνετος είναι εκείνος ο οποίος αντιμετωπίζει τις καταστάσεις της ζωής αυτής με πνεύμα κοσμικό με πνεύμα αθειστικό, με πνεύμα μακράν του Χριστού και μακράν της Εκκλησίας συνετός γιατί λέγεται συνετός διότι αυτός είναι ο λογικό, Εκείνος ο οποίος σκέπτεται κατά Χριστόν και όλες τις υποθέσεις του και όλα τα προβληματά του τα βάζει πρώτον υπό την κρίση του Θεού και δεύτερον τα διαλευκαίνει και τα επιλύει μόνο με τη χάρη και τη δύναμη του Χριστού. Αυτός είναι ο συνετός. Και γι' αυτό είδες τι λέει. Συνετός εν πράγμασιν ευρετής αγαθών εάν διαχειρίζεσαι δηλαδή τις υποθέσεις σου με πνεύμα Χριστού τα προβληματά σου τα αφήνεις να τα επιλύσει η χάρη του Θεού δεν παρεμβαίνεις εσύ στις πρωτοβουλίε του Θεού αλλά αφήνεις τα πράγματα να κυλήσουν σύμφωνα με την πίστη σου προς τον Χριστών, δεν αφήνεις τη λογική σου να παρέμβει και δήθεν να φανεί εξυπνότερη από τον Θεό τότε λοιπόν λέγει εδώ το Ιερό Κείμενο λέγει ο Κύριος δηλαδή ότι θα έβρις πολλά αγαθά σας δώσω ένα παράδειγμα πάρε αυτό το ζευγάρι το οποίο έχει ένα-δυο παιδιά και του λες κάνε τρίτο και σου λέει όχι δεν βγαίνω δεν βγαίνω, δεν έχω δεν μπορώ και πάρα και εκείνο το ζευγάρι το οποίο έχει αφήσει όλη τη μέριμνα στον Κύριο και έχει έξι παιδιά, εφτά παιδιά οχτώ παιδιά, δέκα παιδιά σε ρωτώ ποιο θα πορευθεί συνετότερα και καλύτερα στον κόσμο αυτόν Ποια οικογένεια από τι δύο, Εμένα ρωτάτε. Πηγαίνετε να ρωτήσετε ανθρώπου πιστού και άπιστου. Πηγαίνετε να ρωτήσετε αυτού που έχουν ένα-δύο παιδιά και ίσω παριστάνουν του χριστιανού, αλλά δεν είναι χριστιανοί. Πήγα να του ρωτήσει και πήγα να ρωτήσει και τον πραγματικό πιστό που έχει τα εννιά παιδιά, και τα 10 παιδιά και τα 12 παιδιά. Πηγαίνετε να του ρωτήσετε. Και εκεί θα δεις ποιος είναι ο συνετός. Και εκεί θα δεις ποιος είναι εκείνος που διαχειρίζεται τις υποθέσεις του με γνώμονα και βάση τη λογική του Χριστού. Διότι στη λογική του Χριστού ένα και ένα δεν κάνει δυο. Ένα και ένα κάνει χίλια. Εκ πέντε άρτον ο Κύριος έθρεψε πεντακισχιλίους άνδρες. Γιατί εσύ με πέντε ψωμιά δεν μπορεί να θρέψει ούτε πέντε άτομα. Ο Κύριος όμως έθρεψε μυριάδες λαού και αυτό ακριβώς πρέπει να σου δείξει ότι ο Κύριος δεν θαυματούργησε μόνο τότε στην εποχή του αλλά θα θαυματουργεί πάντοτε. Πήγαινε λοιπόν να ρωτήσεις και θα σε επαναλάβω εκείνο το οποίον άκουσα αυτήκως στην τηλεόραση όταν κάποτε που ετοιμά το δίθεν η πολυτεκνη οικογένεια επήραν ένα γέροντα από την Αθήνα ο οποίος έχει παρακαλώ 19 παιδιά 19 παιδιά τον πήραν στην τηλεόραση δίθεν να τον παρουσιάσουν να τον προβάλλουν αλλά παρουσιάστηκαν Κάτι τσούγδε, τι ξέρετε τις τσούγδε? Τι τσούγδε, τι ξέρετε τι τσούγδε? Τα τσουγδέγγια, τα ξέρετε? Ε, αυτά. Μία τέτοια. Μία τέτοια παρουσιάστηκε εκεί. Και πήγε να τον γυρονευτεί το γέροντα. Του λέει, Τι ρώτησε, λέει, τη γυναίκα σου. Τι ρώτησε τη γυναίκα σου. Για αυτά τα οποία λέει τα παιδιά που έφερνε στον κόσμο. Ή μήπω τη βίαζες, τόσο βρωμερή κοπέλα. Ο γέροντας δεν απαντούσε και βάλει το κεφάλι κάτω. Όταν τελείωσε τη ρητορία της σηκώνει τα μάτια του γέροντα σοβαρότατος άνθρωπος του Θεού φαινόταν πραγματικά. Τι λέει άκουσε κοπέλα μου σε άκουσα και λυπάμαι για τις ιδέες και θα σου πω ότι λέει μόνο ένα πράγμα ναι με τιμή στο λέω ότι έχω 19 παιδιά αλλά θα σου πω κάτι εσύ πόσα έχεις <σκυκλή> λέει δύο Τι <σκυκλή> λέει να σε ρωτήσω κάτι τα παιδιά σου αρρώστησαν ποτέ ου λέει πάρα πολλές φορές <σκυκλή> τα πήγες ποτέ στο νοσοκομείο πάρα πολλές φορές Χτύπησαν, δοκιμάστηκα ταλαιπωρήθηκα Λες, θέλω να σου πω και εγώ 19 παιδιά τις λέει εγώ δεν ξέρω που είναι τα νοσοκομεία δεν ξέρω που δεν πέφτει η πόρτα των νοσοκομείων θες άλλη απόδειξη τις λέει θες άλλη απόδειξη είδες τι σημαίνει συνετό. Είδε τι σημαίνει συνετό. Αυτό είναι ο συνετό. αυτός ο οποίο δεν μετράει με την αριθμητική του κόσμου, με το ένα και ένα κάνει δυο, αλλά μετράει με την λογική του Θεού. Και ξέρει ότι ο Θεός δίνει τα παιδιά και εκείνο ξέρει να τα μεγαλώνει, και εκείνο ξέρει να τα παιδεύει, και εκείνο ξέρει να τα μορφώνει, και εκείνο ξέρει να τα δίνει Και τα έχουμε αυτά μέσα στην Αγία Γραφή. Αλλά δυστυχώ δεν τα προσέχουμε. Αυτές τις ημέρες σε διάβαζα την Παλαιά Διαθήκη εκεί στο πέμπτο βιβλίο στο Δευτερονόμιο ο Μωυσής ομιλεί προς το λαό και τι του λέει για σου λέει η λαέ άπιστε και σκληροτράχιλε για σου. ποιος σε συντήρησε μέσα στην έρημο 42 χρόνια παρακαλώ 42 ολόκληρα χρόνια Ποιος σε ποιο ποιος σε πότιζε, ποιος σου συντηρούσε τα παπούτσια σου που δεν λιώνανε 42 χρόνια. Ποιος θα συντηρούσε το παπούτσια σου. Ποιος συντηρούσε τα ρούχα σου να μιλώσω 42 χρόνια. 42 χρόνια. Εδώ τη φοράς τη ζακέτα που φοράς και την άλλη ώρα είναι τρούπια. Τρούπια είναι φοράς το μπαμπούτσι και σε δυο μένες έχει βγει το πόδι σου. Λοιπόν, που λέει η Αγία να πιστευεις αυτα που λεει η αγια και να ακολουθείς αυτά που λέει η Αγία Γραφή και να ακολουθείς την πίστη των Πατέρων σου αλλά σας είπα αν ρωτήσεις σήμερα και του πει πόσα παιδιά έχεις στο σπιδίο <Κι> όταν ρωτούσες παλιά και έλεγες πόσα παιδιά έχεις έχω 7 του Θεού <Κι> του Θεού <Κι> γιατί ακριβώς είναι του Θεού τα παιδιά και το πίστεψαν οι προγονείς μας και γι' αυτό ο Θεός όλα εκείνα τα παιδιά τα συντήρησε τα μεγάλωσε, τα ανέθρεψε, τα μόρφωσε και τα έκανε ανθρώπους χρήσιμου στην κοινωνία για να μου δείξει τα δικά σου τα παιδιά να μου τα δείξει. Να μου τα δείξει. Ένα μου τα δείξει, ναι. Δε. Να δω πού που, που, που κοπροσκυλιάζουν. Να δω πού ρεβελεύουν. Να δω πού ξενιχτάνε Να δω τι οικογένειε έχουν φτιάξει. Να μου τα δείξει. Έχω να σου δείξω από τι παλιέ οικογένειε πολλού και από τι σύγχρονε οικογένειε πολλού οικογενειάρχε οι οποίοι επίστευσαν στο Θεό και τα παιδιά τους ευγήκαν άνθρωποι χρήσιμοι και είναι χρήσιμοι άνθρωποι συνετώσιν πράγμασιν ευρετής αγαθών ακούς άμα εσύ συμπεριφερθείς με σύνεση στη ζωή αυτή και πιστεύσεις στον Θεό και τα λόγια Του τότε θα έρθουν τα αγαθά θα έρθουν τα αγαθά θα δεις τέκνα τέκνων. Αυτό δεν έφυγεται εκεί στο γάμο, στο γάμο, την ακολουθία του γάμου. Αξίωσον αυτούς, λέει ο ιερέας, τι λέει, αξίωσον αυτούς, δίνουν τέκνα τέκνων. Τέκνα τέκνων. Ξέσεις τι σημαίνει αυτό. Θα δουν πολλά παιδιά και πάρα πολλά εγγόνια. Πού ναι, έχετε να μου δείξετε. Έχετε να μου δείξετε. Ένα παιδί, δύο παιδιά χωρισμένα, διπλοπαντρεμένα, τριπλόπατρεμένα. Αυτό είναι το κατορθωμά σου. Αυτό είναι το κατορθωμά σου. Δεν βρήκες καλό γιατί δεν επήγες με την πίστη στο Θεό. Εκείνος που πάει με την πίστη στο Θεό είναι ευρετής αγαθών. Τα βρει καλά μπροστά του και δεν πρόκειται να τον διαψεύσει ο Θεός. Αλλά τα ακούτε, συμφωνείτε με εδώ βγαίνετε όξω και σας παίρνει ο διάολο στα μυαλά και αρχίζετε να σκέφτετε ό,τι άλλο θέλεστε, θέλετε. Άκουσε παρακάτω τι λέει ο στίχος 21 του σοφούς και συνετούς Φάβλους καλούσι. Η δε γλυκοί λόγο πλοίο να ακούσονται ακούσε ποια είναι η ιδέα του κόσμου θυμάστε τι ο Κύριος στο πρώτο εκείνο Ευαγγέλιο της Μεγάλης Πέμπτης το ακούσατε, το προσέξατε φύλαξε λέει Κύριε πατέρα μου φύλαξε τους μαθητές μου από τον κόσμο ο κόσμος είναι καταραμένος οι ιδέε του κόσμου είναι φάβλες. Εσύ δε, τι λες Τι θα πει ο κόσμος Δεν είπες ποτέ τι θα πει ο Θεός Για αυτό που φόρεσε. Για το απρεπές ένδυμα Με το οποίο δίθηκα Δεν ρώτησες ποτέ Τι λέει ο Θεός Τι θα πει ο Θεός Δεν σε νοιάζει Εκείνο που σε νοιάζει είναι τι θα πει ο κόσμος Τι θα πει ο κόσμος τι θα πει ο κόσμο, άμα δεν βαφτώ, τι θα πει ο κόσμο, άμα δεν βάψω τα μαλλιά μου, τι θα πει ο κόσμο, άμα δεν φορέσω κοντιφούστα, τι θα πει ο κόσμο. Θα πει ο κόσμο, γιατί ο κόσμο θα σε κρίνει μεθαύριο. Ο κόσμο θα σε δικάσει μπροστά στο δικαστήριο του Θεού. Είδε ποια είναι η άποψη του κόσμου, μα την προλέγει ο κύριο. Μα την προλέγει πριν από τρει χρόνια. Είδε τι λέει. Τι θα πει ο κόσμο, το βλέπουμε σήμερα του σοφούς και συνετούς φαύλους καλούσι τον άνθρωπο που πάει στον δρόμο του Θεού που είναι συνετός είναι σοφός κατά Θεόν τον ονομάζουν βλάκα ή λίθιο. που πας ρε, στην εκκλησία πας ακόμα στην εκκλησία ρε κακομύρη εγώ είμαι κακομύρης θα το δούμε ποιος είναι ο κακομύρης αλλά αντί να απαντάς ξέρεις να λουφάζεις να μην πούμε ότι νηστεύουμε γιατί θα μας πούνε καθυστερημένους να μην πούμε ότι πάμε εκκλησία γιατί θα μας πούνε βλάκες να μην πούμε ότι, ότι ξέρω εγώ προσευχόμαστε ξέρεις τι είσαι τότε αυτός που είπε ο Κύριος εκείνος που με αρνείται έπροσδεν των ανθρώπων θα τον αρνηθώ κι εγώ εκείνος είσαι είσαι στους αρνητές Έστω και αν το Θεό τον νόμο του Θεού κρυφά. Γιατί το κρυφά δεν το θέλει ο Κύριος Ο Κύριος θέλει να τον ομολογήσει, Δες τι είπε, Όποιο με ομολογήσει, πού, πού, πού, πού, πού, έμπρωσθε ε, των ανθρώπων. Μπροστά στου ανθρώπου. Εκεί θέλει ο Θεός να τον ομολογήσει. Όχι στη συνείδησή σου μέσα. Ούτε στον άντρα σου, ούτε στα παιδιά σου να τον ομολογήσεις μέσα στα σαλόνια που πας εκεί που ακούς που υβρίζουν την εκκλησία, που υβρίζουν τον Κύριο εκεί να σκοτήσεις να μιλήσεις εκεί θέλει ο Κύριος τη μαρτυρία σου τους σοφούς και συνετού φάβλους καλούσι. άκουσες θα σε ονομάσει ο κόσμος φαύλο δηλαδή καθυστερημένο, βλαμένο; Μισθέ να αγοράζει, μισθέ να Τιμή σου είναι. Τιμή σου, τιμή μου, μάλιστα τιμή Το λέει ο κύριο, δεν το θυμάσαι. Μακάρι, εστέ. Τι λέει παρακαλώ Όταν ονειδήσω είναι μα και διώξωση και ύποση πανπονηρό ρήμα καθημών, ψευδόμενοι ένα και ναι μου Το άκουσε. Σε μακάριος όταν σε υβρίσει ο κόσμος. Είναι τιμή σου να σε υβρίζει ο κόσμος, να, σε, να μην σε εβρίσουν με αληθείς κατηγορίες. Να προσέξεις να μην είσαι πόρνος για να μην σε πουν πόρνο. Να προσέξεις να μην είσαι κλέφτης για να μην σε πουν κλέφτη. Αλλά αν σε πουν πόρνο, τη στιγμή που είσαι τίμιος και ηθικός, να χαίρεσαι λέει ο Κύριος. Τη στιγμή που θα σε πουν κλέφτη ενώ είσαι αθός, να χαίρεσαι. «Ακόμα και φυλακή να πας», έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος. «Χαίρομαι» λέει, είδατε τι λέει σε μια επιστολή, «Χαίρομαι γιατί σας γράφω» λέει, «με τις αλυσίδες στα χέρια μου». Είχε δεμένα τα χεράκια του και όμως δεν έσταματούσε να γράφει επιστολές. «Χαίρομαι γιατί σας γράφω με αλυσίδες στα χέρια μου». Τι φυλακή ήταν και από εκεί έστελνε επιστολές. Τι λέει αλλού, χαίρον εμπισπαθημασί μου, με αυτά που τραβάω, έχω χαρά. Και εσύ φοβάσαι, μη σε λιδωρίσει ο κόσμος και μη σε πουν καθυστερημένοι. Τους σοφούς και συνετούς φαύλους καλούσιν και παρακάτω οι δε γλυκοί σεν λόγο πλοίο να ακούσονται ποιοι είναι αυτή η γλυκοί σεν λόγο είναι εκείνοι που έχουν χάρισμα από το Θεό και είναι γλυκομίλητοι εσύ που είσαι γλυκομίλητο, εσύ που εκ Θεού έχεις το χάρισμα αυτό να μιλείς να ομιλείς με γλυκίτητα και με ταπείνωση πλησίασε τον άθεο δεν ξέρεις ότι ο τρόπος σκλαβώνει δεν ξέρεις ότι η γλυκύτητα των λόγων σαγηνεύει γι' αυτό στο έδωσε ο Κύριος αυτό το χάρισμα στο έδωσε όχι για να υποκρίνεσαι στο έδωσε για να πλησιάσεις αυτόν που δεν ξέρει αυτόν που στέκει μακράν του Θεού Αυτόν για τον οποίο λες τον παλιάνθρωπο. Όχι δεν είναι παλιάνθρωπο. Παλιάνθρωπος εσύ που ενώ μπορείς να το τον πλησιάσει τον αφήνει μέσα στην καταστροφή του. Εσύ είσαι ο παλιάνθρωπος. Τους γλυκείς, οι δε γλυκείς εν λόγω πλοίο να ακούσονται. Εσύ που εκμεταλλεύτηκες αυτό το χάρισμα που σου έδωσε ο Κύριος να ομιλείς γλυκά, να πλησιάσεις τον άλλον να τον διαφωτίσεις να τον καθοδηγήσεις να τον φέρεις στην εκκλησία σας είπα έχω ένα πνευματικό μου παιδί το οποίο έχει ακριβώς αυτό το χάρισμα της γλυκιάς συμπεριφοράς του ωραίου τρόπου και έχει φέρει πόσους δεν μου έχει φέρει εκεί στην εξομολόγηση πόσου! Και ξέρετε τι μου λένε οι άνθρωποι μου το είπε ο πατέρα μου μου το είπε μάνα μου μου το είπε μου το είπε ο δεσπότης μου το είπε εκκλησία, μου το είπαν οι γείτονες. να αυτό να εξομολογηθώ όχι δεν έρχομουν ήρθε αυτός ο άνθρωπος και έπεσε στα γόνατα μπροστά μου και με παρακαλούσε να πάω να εξομολογηθώ τα αυτοί είναι οι γλυκείς. Οι άνθρωποι που έχουν καλή συμπεριφορά. Που έχουν καλό τρόπο να πλησιάζουν τους άλλους. Ο καλός σου τρόπος δεν είναι δικό σου κατόρθωμα. Είναι δώρον του Θεού. Ακριβώς διότι ο Κύριος σε κάλεσε να γίνεις μαγνήτης. Να τραβήξεις άλλους κοντά σου και στη συνέχεια κοντά στον Κύριο. Και πάμε... Στον τελευταίο στίχο. Πηγή ζωή, έννοια τη Τι σημαίνει αυτός ο λόγος Τι σημαίνει αυτό ο λόγο, Πηγή ζωή, έννοια τη κεκτημένη. Πού είναι η ζωή Η πηγή της ζωής Ποια είναι η πηγή της ζωής Η πηγή της ζωής Είναι που είναι Εδώ μέσα Εδώ μέσα εδώ. Πού μέσα Πού πού που που, που στην καρδιά Είναι μέσα εδώ Πού είναι ο Χριστός Αν είναι ο Χριστός μέσα σου εδώ πάλι το διάβαζω τώρα το του μεσημέρι η Βασιλεία του Θεού εντός η μόνεστη εδώ είναι η Βασιλεία του Θεού <κυκλή> άμα έχεις το Θεό εδώ έχει τη ζωή τι σας είπα προηγμένως που λέγαμε για το σαν Ανέστη είμαστε παιδιά της ζωής δεν είμαστε παιδιά της θανάτου αν ζεις και έχεις μέσα σου το Χριστό τότε είσαι ιός της ζωής παιδί τη ζωής αν ζει και τρέμεις στο θάνατο είσαι παιδί του θανάτου είσαι παιδί της κόλασης πηγής ζωή έννοια της κεκτημένης. η φρόνησης που είπαμε προηγουμένως η σοφροσύνη η, σύ, η, η, σύ, η σύνεση να σκέφτεσαι σωστά να σκέφτεσαι κατά θεών, τι σου δίνει μέσα σου μια βεβαιότητα τη αιουνίου ζωής. Τι να σας ρωτήσω, αν πιστεύεις στην αιώνια ζωή, όλοι ναι θα μου πείτε. Όλοι ναι θα μου πείτε. Κι αν στη συνέχεια σε ρωτήσω, σε φοβίζει ο θάνατος, όλοι ναι θα μου πείτε πάλι. Όλοι δεν θα μου πείτε ναι. Γιατί. Η οικολογία. Yeah. Όχι οικολογία. Όχι. Οπολογία, όχι επολογία. μην τη φοβάσαι την απολογία. Μην τη φοβάσαι την απολογία. Ο Κύριος δεν είναι δράκος, ο Κύριος δεν είναι σαν ο Κύριος δεν είναι τίμιος. Mm -hmm. Όλοι οι αμαρτωλοί θα παρουσιάσουμε μπροστά του Εκείνο που θα τρέμεις θα είναι, θα όχι. Okay. Εκείνο που θα τρέμεις είναι, μήπω εσύ επέλεξες την κόλαση. Θα τρέμουν εκείνοι που επέλεξαν την κόλαση, όχι εκείνοι που ζουν για τον Παράδεισο. Τα άκουσες, θα τρέμουν εκείνοι που ζητάνε τι θέλουν την κόλαση, αγωνίζονται για την κόλαση. Και αυτοί είναι οι άνθρωποι της αμαρτίας, οι άνθρωποι οι πείσμονε, οι, οι αξιωμολόγητοι, οι ακινώνητοι, οι άνθρωποι οι εγωιστές, οι υπερήφανοι που δεν θέλησαν να ταπεινωθούν. Δεν είναι δύσκολη η σωτηρία. Η σωτηρία είναι υπόθεση επιδίωξης. Να διώκεις, να επιδιώκεις τη σωτηρία σου και να την κερδίσεις τη σωτηρία σου. Μη φοβάσαι την απολογία. Είναι σαν να απολογίσεις τον πατέρα σου. Φεύγεις έτοιμος από αυτή τη ζωή, εξομολογημένος, τακτοποιημένος, κοινωνημένος και φοβάσαι, μα τι φοβάσαι. Ποιο παιδί φοβάται τον πατέρα του όταν πάει στο σπίτι και δεν τον ενοχλεί κασάσε κάτι η συγχθή του. Ποιο παιδί φοβάται κανένα παιδί δεν φοβάται φοβάται το παιδί εκείνο που είναι υπόλογο που είναι ένοχο κάτι έχει κάνει εκείνο το παιδί τρέμει τον πατέρα του φοβάται μην τη φάει ή μην τον υβρίσει ο πατέρας σου. ή μην τον επιτιμήσει να φοβηθείς γιατί να φοβηθείς Έχεις πνευματικό, γιατί τον έχει τον πνευματικό. Για αυτόν τον λόγο τον έχει τον πνευματικό. Για να σε στείλει τη βασιλεία του Θεού. Ακούς θάνατο να χαίρεσαι για τον θάνατο. Ακούς ότι πλησιάζει η ώρα σου να χαίρεσαι. Και εκείνο που θα παρακαλεί στον Θεόν πάντοτε είναι Κύριε ή και ανάξιος, ακόμα και αν είμαι ανάξιο της σωτηρίας, σώσω με τον ομαρτωλόν. Και ο Κύριος θα σε σώσει Στην κόλαση θα πάνε Πολύ σωστά το action το έγραψε Την κόλαση θα την πάρουν εκείνοι που αγωνίστηκαν και θα την πάρουν με το σπαθί τους Έτσι είπε κάποιος ιεροκύρυγας Και έχει απόλυτο δίκιο Την κόλαση θα την πάρει εκείνος που τη θέλει την κόλαση Εκείνος που την επεδίωξε και την αναζήτησε και την θέλει εκείνος που έζησε στην αμαρτία και αδιαφόρησε για τη μετανιά, του εκείνος θα πάει στην κόλαση ο ανήσυχος άνθρωπος εκείνος που ζει με την ανησυχία της σωτηρίας του δεν πρόκειται να τον αφήσει ο Κύριος ποτέ πηγή ζωής έννοια της κεκτημένης έχεις μέσα σου την φρόνηση τη σύνεση Κινείσαι κατά Θεόν, κινείσαι κατά Θεόν, έχεις μέσα σου την ανησυχία της σωτηρίας, έχεις μέσα σου τη ζωή, έχεις μέσα σου τον Κύριο τον ίδιο. Γι' αυτό είδατε, να τι σας είπα προηγμένως, το διάβασα σα είπα το μεσημέρι τώρα. Η Βασιλεία του Θεού, λέει η Βασιλεία του Θεού, εντός ημών εστί. Τι σημαίνει αυτό, Βασιλεία του Θεού δεν περιμένει να τη δεις, όταν θα πεθάνει. Όχι. Τη Βασιλεία του Θεού τη ζεις από τώρα. Από τώρα που σε δώσει τον κόσμο. Τη Βασιλεία του Θεού εφόσον σε βεβαιώνει η συνειδησή σου μέσα ότι εδώ έχεις τον Χριστό δεν σε ελέγχει σε κάτι. Δεν σε ανησυχεί σε κάτι η συνειδησή σου. Είσαι Υιός της Βασιλείας. Έχεις τη Βασιλεία του Χριστού μέσα σου και είναι αυτονόητο ότι όταν θα πεθάνει ακριβώς στη βασιλεία του Θεού θα πας η βασιλεία του Θεού εντός η μόνηστη κοινώνησες κοινώνησες το Πάσχα ποιος την ένιωσε τη Θεία Κοινωνία για να ακούς ποιος <χω> το αρνεί είχαμε στο, στο μυαλό μας τη μαγερίτσα μάλιστα ναι. κοινώνησα το ξέρω ναι. και το μυαλό στη μαγερίτσα Α, όχι. Α, όχι. χαίρομαι γι' αυτό Δόλων αυτών των τότε που ερχόμαστε πάτε εδώ και να μην μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτά που τα λέτε. Μακάρι να τα χα... Εγώ το χαίρομαι αυτό που μου λέτε. Με συγκινείτε με αυτό που λέτε. Με συγκινείτε και σα ευχαριστώ. Διότι και εγώ, αμαρτωλός και ανάξιο, πιστεύω με αυτά τα λόγια, του κυρίου είναι τα λόγια, αλλά κάτι, κάτι. Αισθάνομαι και εγώ ότι κάτι έχει γίνει μέσα από τα τόσα κηρύγματα. Κάτι γύρετε. Θα καθίσετε στην ανάσταση. Βεβαίω αυτή είναι. Η όντω Ανάσταση Αυτός που πάει και φεύγει στο Χριστό σαν είναι προδότης Είναι Ιούδας Όπως ο Ιούδας έφυγε μέσα από το Μέγα δίπνο. Έτσι έφυγε ο Ιούδας Κοινόγησε και στη συνέχεια έφυγε Γι' αυτό και πολλάστηκε Αν λοιπόν την έζησε στην Ανάσταση Είσαι Υιός της Βασιλείας Εκείνη η Βασιλεία του Χριστου Επήρε το Χριστό μέσα σου Τον ένιωσε. Επήρε στον Χριστό μέσα σου άμα Τον επίρρες και Τον ένιωσες και Τον έζησες και Τον ζήσ και Τον βιώνεις ο καλύτερος θάνατος να έρθει τώρα να έρθει τώρα να φύγουμε αφού και που μένω, δεν διορθώνουμε περισσότερο μέχρι εδώ να φύγω να φύγω διότι η Ανάστασης και η ζωή είπε ο Κύριος είμαι εγώ ο ίδιο ο Κύριος είναι η ανάσταση και η ζωή. Και άκου παρακάτω για να κλείσουμε. Παιδεία δεαφρόνων κακή. Τι σημαίνει αυτό. Ποιον συμβουλεύεσαι. Ποιον ακού. Τι νοσταλλόγια σε επηρεάζουν. Τηλεόραση, ο, λαζόπλος, ο κάθε ο κάθε ανόητος που βγαίνει και πέρα και το και του παρακολουθείτε μέχρι τα άγρια μεσάνυχτα και παραπέρα από τα μεσάνυχτα ποιοι είναι οι κριτέ της οικουμένης ποιοι είναι να μην αναφέρω άλλα ονόματα που ασφαλώς είναι πολλά ακόμα εκείνοι σε ανησυχούν εκείνοι σου επηρεάζουν τα μυαλά ετότε είσαι είσαι υποχήριο των κριτών των κριτών των αφρώνων άμυαλοι άνθρωποι σε κυβερνάνε έτσι λέμε παιδεία δε αφρώνουν κακοί εσύ που επέλεξες να σε εκπαιδεύουν να σε μορφώνουν η τηλεόραση και όλο τα βρωμοστοιχεία που υπάρχουν μέσα εκεί και την κυβερνάνε τότε επέλεξες ότι χειρότερο και τους είδες τους είδες, πάρεις τη τηλεόραση και εξομολογούνται στη τηλεόραση Το, τι, υπάρχει λέει μια εκπομπή υπάρχει μια εκπομπή λέει η αλήθεια mm. του, ξέρω πώ τη λένε εκεί φρίκι φρίκι φρίκι ό,τι πιο βρωμερό ό,τι πιο πρόστιχο, ό,τι πιο ανήθικο τα ακούσει εκεί μέσα όλα κι άμα του πεις αυτού πηγαίνε τα πει πνευματικό θα σουθεί, θα συγχωρηθεί. Δεν το μάθει κανεί άλλο. Όχι, ντρέπομαι. Στη τηλεόραση δεν ντρέπεται, ε. <στονίτρια> που τον ακούει όλο ο κόσμο. Πράγμα, συγχαρητήρια. Εσεί εκεί να του επικροτείτε. <στονίτρια> να του επικροτείτε για τα λεφτά και τι σημαίνει τα λεφτά. Έγινε ξεφτύλα, έγινε ρεντίκολο, όπω έλεγαν εκεί οι Ιταλοί. Έγινε αρετήκολο για να πάρει 20.000 ευρώ 30.000 ευρώ 50.000 ευρώ Και δεν πήγαινε να πάρει κάτι πιο ακριβό Κάτι πιο πολύτιμο Την ίδια τη συγχώρηση Δεν πήγαινε να πάει να τα πει Σε ένα πνευματικό να μετανοήσει πραγματικά Να διορθωθεί και να αγιαστεί Τι να τα κάνει λεφτά, Πες ότι μετά πέθανε Δεν πρόλαβε να πάει στο σπίτι του το πάτησε ένα αυτοκίνητο και τελείωσε Λοιπόν θα του μείνουν τα 20 χιλιάρικα που θα πήρε τα 50 δεν τα σκέφτονται αυτά παιδεία διαφρόνων κακή πρόσεξε ποιον έχεις για σύμβουλό σου. ο Κύριος σου έδωσε θεολόγους συμβούλους ο Κύριος σου έδωσε θεοδίδακτους συμβούλους και θεολόγοι και θεοδίδακτοι είναι η και εκείνη η πνευματική που σε βεβαιώνει στην ότι είναι οι σωστοί που σε διδάσκουν το σωστό που δεν κρύβουν λόγια που θέλουν να βαδίσει σύμφωνα με τον νόμο του Κυρίου εκείνους τους πνευματικού να πηγαίνει να τους εμπιστεύεσαι ό,τι σου λένε να το ακούς με πειθαρχία απόλυτη με σεβασμό στα λόγια του Θεού Μίλησε ο πνευματικός, μίλησε ο Θεός. Μίλησε ο Θεός. Τα ακούσες? Σου μίλησε ο πνευματικός σου, σου, μίλησε ο Θεός. Γιατί εσύ αλλιώς να ακούσεις το Θεό δεν μπορείς. Να χθεί ο Θεός ούτε στον ύπνο σου, ούτε στον ξύπνο σου θα Ο Θεός θα σου μιλήσει με το στόμα του πνευματικού μέσα στην Ιερά Εξομολόγηση. Και αν τεντώσεις ταυτί σου, και αν προσέξει, και αν καθαρά καρδιά ο Κύριος θα σου μιλήσει εξεγωισμό μόνο ο διάολος θα σου μιλάει τότε ο διάολος θα σου μιλάει γι' αυτό αδελφοί μου τελειώνοντας συνοψίζω και λέγω μίνες συνετός σκέψου κατά Θεόν πορεύου κατά Θεόν νόη κατά Θεών σκέψου κατά Θεών ενήργησε κατά Θεών συνειδητοποίησε ότι μέσα σου γύρω σου παντού ευρίσκεται ο Θεός ανταποκρίσου σε αυτή την παρουσία του Θεού ως πρέπει ανθρώπο χριστιανό δεύτερον μην επηρεάζεσαι από τα λόγια του κόσμου «Ο κόσμος εν το μα κείτε» μας είπε ο Κύριος «Η κρίσης του κόσμου πάντοτε λανθασμένη μία είναι η κρίση του κοσμου παντοτε λανθασμενη μια ειναι η Αγία Γραφή η ακατάρριπτος αλήθεια εκείνη η αλήθεια η οποία θα ζει στους και βάσει αυτής της αληθείας θα κριθούμε. και τρίτον πρόσεξε πρόσεξε μέσα σου πάντα να κυριαρχεί η πηγή της ζωής. Και η πηγή της ζωής είναι ο ίδιος ο Κύριος. Πρόσεξε, μην παρακολουθείς και μην ακολουθείς και μην συμβουλεύεσαι και μην καταδέχεσαι να ακούς τους φαύλους της τηλεόρασης του κόσμου οι οποίοι προσφέρονται να σου προσφέρουν δηλητήριο και ψέμα. Μείνε στην αλήθεια του Χριστού, διότι η αλήθεια ελευθερώσει εμά. Χριστό Ανέστη.